Οι είδησεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Όλο μάχη με τις φλόγες έδωσε η προσβεστική υπηρεσία των Ιωαννίνων, όταν λίγο πριν τις 9 το βράδυ ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη και επεκτάθηκε στο λόφο Γορίτσα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο αργά τη νύχτα. Βάσο γκόρου Ερτ στο εδόλιο του κατηγορουμένου, ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης για τη μία απόδοση των ατομικών στοιχείων των εργαζομένων για πανέλεγχο τα ζητήθηκε από το Υπουργείο. Στάσει εργασίας για την ίδια ημέρα προκήρυξαν δημοτικοί υπάλληλοι σε ένδειξη συμπαράστασης στο Δήμαρχο. Νίκη Παπαδούλα, ε. Την ανάκληση των 33 απολύσεων εργαζομένων από τα λοιπάσματα Καβάλα ζητά το Υπουργείο Εργασία. Η βασική εταιρεία φέρεται να έχει μεταβιβάσει αρμοδιότητες τη σε τρει άλλες, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου. Ρένα Πανταζόγλου, ΕΡΤ Καβάλα. Απαγορευτικό κατανάλωση νερού για το χιονοχώρη εξέδωσε το μεσημέρι του Σαβάτου η ΔΕΙΑΣ, διότι διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μικροβιακή επιβάρυνση στο πόσιμο νερό. Για την ΕΡΤ Σερών, Λεωνίδα Κασάπη. Παραμένει ακατάλληλο για πόσοι το νερό τη πορταριά, καθώ νέε αναλύσει δείχνουν επιβάρυνση με μικροβιακό φορτίο. Οι κάτοικοι τη περιοχή θα κινηθούν νομικά εναντίον τη ΔΕΙΑΜΠ, όπω αποφάσισαν σε γενική του συνέλευση. Μαρία Δημητρίου, Ερτβόλου. Απόφαση για την ενεργοποίηση του μπλόκου στον κόμβου Αγίου Γεωργίου στον Πύργο έλαβαν οι αγρότε τη περιοχή μετά από μεγάλη σύσκεψη, στην οποία καθορίστηκε και το νέο πλάνο αγροτικών κινητοποίησεων στην Ιλία. Για την Ερτ Χρήστο Πλευρία. Παραστάσει διαμαρτυρία στα γραφεία του ΕΛΓΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αλεξανδρούπολη. Θα πραγματοποιήσουν την Παρασκευή 29 Ιουλίου αγρότε του νομού όπω αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο τη Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλογών Εύρου. Έρτο Ρεστιάδα, Χρήσου Την κατασκευή παράδρομου ω εναλλακτική διαδρομή προτείνει ο Δήμο Τεμπών που αντιτίθεται στην κατασκευή νέου σταθμού διοδείων στην κοιλάδα των Τεμπών από την αρχή του νέου έτου. Ερτιλάρη σα, Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Το σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη διαχείριση των απορριμμάτων υπερψήφισε και μάλιστα ομοφόνος το ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης που συνευρίασε στην Τρίπολη. Για την ΕΡΤ Καλαμάτας, Βαγγέλης Ποτέας. Νέα πλωτά αμαξίδια για άτομα με ειδικέ ανάγκες σε πολυσύχναστες παραλίες. Η Κέρκυρα ελκυστικότερο προορισμός για τα άτομα με αναπηρία. Για την ΕΡΤ Κέρκυρας, Μαρία Πανγκράτη. Ο Δήμος Φλόρινα προσφέρει δωρεάν φιλοξενία στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών για Παιδιά Εργαζόμενων και Άνεργων Γονιών. Ερτ Φλόρινα Σοφία Ζουζέλη. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έναρξη των εργασιών ανέγξη τη Πανεπιστημίου Ποληση Μακεδονίας Μακεδονία. με ανακοίνωση τη περιφέρεια Δηδική Μακεδονία, μετά και τη θετική έγκριση του Ελληντικού Συνεδρίου ω προ τη νομιμότητα τη διαδικασία ανάδειξη αναδόχου και του σχεδίου σύμβαση του έργου. Για την έρκοζάνη Δέσπινα Αμαραντίδου. Μετά την άρση, η παρερυμνεία ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσει εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιμα εκπαίδευση από το πείτε οργανικά Έρχεται στα σπίτια των 6 πόλεων τη Ανατολική Μακεδονία Τράκη το φυσικό αέριο, όπω ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχη Γιώργο Παυλίδη σε συνέντευξή του. Είναι πλέον στη διάθεση των πολιτών να ενταχθούν στα δίκτυα φυσικού αέριου. Βασιλική Μαχαίρα, ΕΡΤ Ο Δήμο Ηρακλείου επαναφέρει από φέτος έναν σπουδαίο πολιτιστικό θεσμό με μεγάλη ιστορία, το βραβείο Νίκο Καζαντζάκη, το οποίο απονεμήθηκε τελευταία φορά το 2011. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου, Σταβόλα Κατσουλάκη. Επιπλέον, επιχορήγηση 22.000 ευρώ από πόρου τη Περιφέρεια Ιωνίων νήσων για αθλητικέ και πολιτιστικέ δράσει τη Περιφερειακή Ενότητα Ζακίνθου ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο για την ΕΡΤΖΑ Κίνθου Σάκη Νέγκα. Το τέταρτο φεστιβάλ με τίτλο Γεύσει και Όψει θα πραγματοποιηθεί και φέτο στο πανέμορφο Πορτοχέλι από 5 έω 12 Αυγούστου για την ΕΡΤ Τρίπολη Σταύρο το πανελλήνιο ρεκόρ κατάδυση με σκανταλόπετρα κατέριψε στου διεθνεί αγώνε τη Καρπάθου ο Έλληνα πρωταθλητή Χρόνη Χλίτσιο. Έκανε βουτιά 80,7 μέτρων σε χρόνο 2 λεπτών και 28 δευτερολέπτων. Τιμή μου αυτή η επίδοση, είπε στην Ερτρόδο ο πρωταθλητή, τιμώντα τη μνήμη του θρύλου των καταδύσεων Στάθη Χατζή, που το 1913 έκανε βουτιά στο ίδιο σημείο στα 77 μέτρα για 3 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Για την Ερτρόδου Αριστίδη Μιαούλη.